Κεφάλαιο ν. Ε, σελίδα 822 Στίχη 1 έω 11 Η Δευτέρα Παρουσία του κυρίου άγνωστον πότε θα γίνει. Οι Χριστιανοί πρέπει να είναι πάντοτε άγρυπνοι. 1. Δια του χρόνου δέ και του καιρού τη Δευτέρα Παρουσία, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σα γράφομεν. 2. Διότι εσεί ξέβρετε από την προφορική διδασκαλία, την οποία με ακρίβεια να ενθυμίστε, ότι η μέρα της παρουσίας του Κυρίου πρόκειται να έλθει έτσι έξαφνα, όπως έρχεται ο κλέπτης κατά τη νύκτα. Τόσο η συντέλεια του κόσμου, ότι θα έλθει ο Κύριος ως κριτής, όσον και η ημέρα του θανάτου εκάστου ανθρώπου, κατά την οποία έρχεται για τον καθένα μας, ο Κύριος, θα μας καταλάβουν έξαφνα. 3. Διότι όταν λέγουν οι άνθρωποι του κόσμου, έχομεν τώρα ειρήνην και ασφάλιαν, Τότε έρχεται εξαφνική καταστροφή κατά αυτών, καθώς έξαφνα έρχεται και ο πόνος του τοκετού στην έγκαιον γυναίκα. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα διαφύγουν η καταστροφή με αυτήν. Τέσσερα. Συ όμως αδελφοί, δεν ευρίσκεστε ει σκότω κακία και αμαρτίας, για να σα καταλάβει έξαφνα και πάνω στα έργα του σκότους σαν κλέπτιση η μέρα του κυρίου. 5. Όλοι εσεί είστε τέκνα φωτός και τέκνα ημέρας και συνεπώς οποτεδήποτε και αν έλθει η μέρα του Κυρίου θα σας έβρινα να πράτετε έργα αρετής φωτεινά. Δεν είμαι θα τέκνα νυκτός ούτε σκότους. 6. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν ας μην κοιμόμεθα τον ύπνων της αδιαφορίας και απροσεξίας καθώς και οι λυποί που αγνοούν τον Χριστόν αλλά σήμεθα άγρυπνοι και ασυγκρατευόμεθα. 7. Ας μη κοιμόμεθα, διότι εκείνοι που κοιμώνται, κοιμώνται εν καιρό νυχτός, και εκείνοι που μεθούν, μεθούν τη νύχτα. Ευρίσκονται λοιπόν αυτοί στο σκοτάδι της αμαρτίας και στο σκοτάδι θα τους έβδει η μέρα του Κυρίου όταν θα έλθει έξαφνα. 8. Αλλημήσι χριστιανοί, εφόσον είμεθα τέκνα α ασενκρατευόμεθα από κάθε κακίαν και ασοπλιστόμεν με τα κατάλληλα πνευματικά όπλα» ασενδυθόμεν δηλαδή ως πνευματικόν θώρακα, που θα ασφαλίζει ολόκληρον τον εσωτερικών μας άνθρωπον την πίστην και την αγάπην και σαν περικεφαλαίαν που θα προφυλάτει τον νου μας από τον κίνδυνο της αποθαρρήσεως και απογνώσεως την ελπίδα ότι θα απολαύσουμε τη σωτηρίαν. Ε, ναι. 9. Ναι, ποτέ η ελπίσου ότι θα σωθόμεν δεν πρέπει να σβήσει μέσα μας διότι ο Θεός δεν μας πρόορισε διοργήν και καταδίκην αλλά μα προόρισε για να αποκτήσομεν κτήμα μα ασφαλέ την σωτηρία διαμέσου του κυρίου μα Ισού Χριστού. 10. Ο οποίο απέθανε δι' εμά να ζήσουμεν όλοι μαζί του, είτε μα έβρει κατά τη Δευτέραν του παρουσία ζωντανού και αγρύπνου, είτε μα έβρει αποθαμένου. 11. Αφού δε έχομαιν τέτοιο υψηλών προορισμών, δι' αυτό προτρέπεται ο ένα τον άλλον και οικοδομείται στην αρετήν ο καθένα σα τον καθένα, καθώ και πράτητε.